και τους φιλέψαμε η δωρκέγη χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε όλοι μας κλέψανε κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε κλέψανε ανάπηροι Παι παιδιά και οι στο Να είμαστε εδώ λοιπόν στο Real FM στους 97,8 Λιάνα Κανέλη απεργιακά απλώς και μόνο εκπροσωπούσα το σύνολο των απεργών μόνο για τις απεργιακές κινητοποιήσεις συναδέλφων δημοσιογράφων, τεχνικών και απαξαπασών και α, α, απάντων των Ελλήνων που παρακολουθούν το ζήτημα του μαύρου και με μία απόπειρα και μία προσπάθεια να μην χαθούμε στην ερμηνεία του μαύρου. Θα επαναλαμβάνω όσο του πεθάνω όταν πέφτει μαύρο όλοι σας και όλοι μας παγιδευμένοι στην κακή μετάφραση από τα κινέζικα ιδεογράμματα μια εικόνα είναι χίλιε λέξεις στα ελληνικά και στην κουλτούρα μας ισχύει το ακριβώς ανάποδο μια λέξη είναι μυριάδες εικόνες και όχι το ανάποδο μια εικόνα είναι χίλιε λέξεις μόνο όταν μιλάμε για ιδεογράμματα Όταν η εικόνα είναι μαύρη βρείτε μου χίλιας λέξεις για να την περιγράψετε Και έτσι πάμε σε κομματάκια ερμηνεών του μαύρου Απέναντι στο μαύρο υπάρχει μόνο μια λέξη που μπορείς να αντιτάξει όχι <Καλόγερμανικό> Όποιο και να το έχει επιβάλει, όπως και να το έχει επιβάλει Σε αυτή την κουλτούρα το μαύρο ισοδυναμεί με θάνατο Και σε αυτή την κουλτούρα... Θανάτο, θανάτων, πατήσα. Αμέσω Και σε αυτή την κουλτούρα θέλει πρώτα ανάσταση Συνείδησης και μετά επανάσταση. Η μία λέξη προηγείται τη άλλη, η μία είναι ουσιαστικό, η άλλη είναι σύνθετη λέξη. Και εμεί ξυπνήσαμε, κάπω αργά. Και εμεί ξυπνήσαμε. Και επειδή ξυπνήσαμε κάπω αργά, και επειδή πρέπει να αρχίσουμε να πιάνουμε το νήμα σιγά σιγά των πληροφοριών γύρω από την απεργία, από τι αποφάσει του Συμβουλίου Επικρατεία, από όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια, από όσα γίνονται στο ραδιομέγαρο, από τι συνελεύσει, από τι απόψει, από τι θέσει, από τι εξελίξει τι πραγματικέ γύρω από την απεργία. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή να συνειδητοποιήσουμε, και αμέσω μετά θα μιλήσουμε με την Ανακαντήλη, στην δικαστική συντάκρια τη Real News. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή να συνειδητοποιήσετε πως καμιά φορά, όπω κάνουν και τα μικρά παιδιά, καταλαβαίνει τη χάνει αφού το έχει χάσει. Λοιπόν, Η Απόκριφη Ιστορία των Ελλήνων μέσα από τα τραγουδία του ήταν μια από τι πολλέ φορές εκπομπέ στο κρατικό ραδιόφωνο με τη Θέσια του. Κάθε μεσημέρι στο δεύτερο πρόγραμμα. Τι λέω εγώ τώρα, ε? Ψήγματα, Ψήγματα. Ονείρου Ελλά, λοιπόν. Όχι τίποτα άλλο. Η μουσική είναι τη Θέσια, η στίχη του Κωνσταφέρι. Στο, στο τραγούδι Θεοδοσία στήκε και η χοροδία από του Ήπνε και απόκοσμο, παλιό ζωή, παλιό κόσμε και παλιοκοινωνία σου, Γαμώ την αδικία σου. Την άλλη κλαί μια γελάς του ξύπνου και του όνειρου ελά. Προσέξτε πώ ξεκινάει το σήμα που σας προξενεί ανα τώρα που το χάσατε. Και πάψετε να σκέφτεστε, μήπω θέλει εξυγχρονισμό, μήπω είναι λίγο βλαχιά, μήπω πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο μοδέρνο, λίγο πιο hip hop, λίγο πιο ροκάδικο, λίγο πιο τζαζίστικο. Ακούστε. Είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM στου 97,8 στο τηλεφωνικό κέντρο Ηλεϊσάβετη Λιοπούλου, στον ήχο η Μαρία Χριστοδούλου. Στη μουσική επιμέλεια, πιστέψτε με, θα σα κρατήσει ε, το ηθικό. <χω> το απεργιακό ηθικό ψηλά η αδέρφουλα μου η Νάνση. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μα, σα στέλνετε μηνύματα γράφοντα Real. Αφήνοντα ένα φυσιολογικό κενό όπω έχετε πια ήδη συνηθίσει όλοι σα και το μήνυμα το αποστέλετε στο 54% και δια των υπολογιστών studio παπάκυριαλεφm.gr. Να πω ήδη εγώ ένα ευχαριστώ σε όλου όσου και όσε είχαν κληρώσει στις προηγούμενε εκπομπέ, γιατί είμαι υποχρεωμένη να το πω και έχουν την καλοσύνη να στέλνουν μηνύματα για το πώ περάσανε στην εξαιρετική παράσταση του Θεοδωράκη. Αλλά και ο Θεοδωράκη είναι ζώσα Ιστορία και είμαστε ένα λαό που μπορούμε πάρα πολύ εύκολα τη ζώσα Ιστορία να την κάνουμε. Αν υπάρχει ιστορία να πάσα στιγμή μόλις αποφασίσουμε τάχα μου ότι μπορούμε να σκεφτούμε γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος. Σε αυτές τις κινητοποιήσεις και σε αυτές τις διαδικασίες οι συναισθηματικέ φορτήσεις και οι προσωπικές διαφορές ενίοτε προσωποποιούν το ζήτημα. Και έτσι χάνεται ο οριζόντα της πολιτικής και έτσι κερδίζει ο ταξικό οχτρός γιατί βάζει ανθρώπους να μιλάνε για ανθρώπους και όχι για πολιτικές καινοτροπίε και είναι λιγάκι κάτι σαν την κακώς εννοούμενη βλαπτική ατομική τρομοκρατία τρως ένα από τα φίδια και ξεφυτρώνουν 40 από κάτω και νομίζεις και ότι κάτι άλλο έχει κάνει κανένας Πάμε να συνεδρούμε αμέσω με τη δικαστική μας συντάτρια την Άννα Κανδύλη. έχει πληροφορίες για τα τεκτενόμενα στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπου έχουν σε ακούμε Άννα μου. Έχει προσφύγει υπό σπέρδης, ζητώντας βέβαια να παγώσει η απόφαση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Σήμερα, αργά το απόγευμα, αναμενόταν ο κύριος Μενουδάκο, ο πρόεδρος του ανώτατου Δικαστηρίου, mm -hmm. να αποφανθεί για το αν θα δώσει την προσωρινή διαταγή, αν θα εκδώσει την προσωρινή διαταγή για το πάγωμα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, Ε, πάμε τη Σε παρακαλώ πάμε... πάρα πολύ, πώ να εκδώσει προσωρινή διαταγή. Άμα ήταν το αυθαίρετο κάποιο και κινδύνευε μια πουλτόζα να τον κρεμίσει και ήταν μεγάλο χειμώνα και είχε λεφτά, θα έβγασε μια προσωρινή διαταγή για να το ζώσει. Εγώ πάντως να πω ότι τέθηκε θέμα κρόαση από την πλευρά τη Ποσπέρτ. Δηλαδή, η Ποσπέρτ ζήτησε να πουν και τα επιχειρήματά του, να πει τα επιχειρήματά τη στον πρόεδρο πριν εκδώσει την προσωρινή διαταγή και έτσι από το Συμβούλιο της Επικρατεία, αυτό που λέγεται ότι, είναι, ότι δεν προλαβαίνουν σήμερα να, κάνουν, να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία οπότε πάμε για τη Δευτέρα Μάλιστα, Πάμε για τη Δευτέρα και με αυτό σημαίνει τι Αυτό σημαίνει ότι θα περιμένουμε δύο ακόμα ημέρες για να δούμε αν θα δοθεί η προσωρινή διαταγή. Αν τελικά αποφανθεί ο κύριος Μενουδάκος και τη δώσει, τη παγώσει δηλαδή την απόφαση, αυτό σημαίνει ότι άμεσα η ΕΡΠ πρέπει να επαναλειτουργήσει. Μάλιστα. Αμένει να δούμε λοιπόν, κουιμπόνο, τι ωφελείται από την καθυστέρηση. Με κάποιο τρόπο πρέπει αυτό να το σκεφτούμε μωρέ Άννα, συγγνώμη δηλαδή που πιάνω το διάλογο τώρα έτσι, αλλά πρέπει κάπως να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα δηλαδή, γιατί ήταν και η σύσκεπτον τριών αρχηγών να γίνει Σάββατο, έτσι. αλλά ο ένας δεν δευτέρα. μπορούσε να ταξιδεύει μέχρι τη Δευτέρα. Συγγνώμη δηλαδή, Πώ να ερμηνεύσω εγώ τώρα το μαύρο ή τη μαύρη τρύπα, Αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, δεν ξέρω, δικαστές, δηλαδή τι κάνει εσύ. Το αφήνει το ταξίδι που έχει, ξέρω εγώ τι είναι που να με πάρει και να με Θα το πω από την πλευρά τη δικαιοσύνη. Οι δικαστέ δεν ζουν εκτό αυτή τη κοινωνία. Ε, προφανώ. Είναι μέσα σε αυτή την κοινωνία. Προφανώ. Βλέπουν τι γίνεται, ακούν τι γίνεται. Οπότε ναι. επηρεάζονται όπω και να πει. Ε, κάνουμε. βέβαια, όταν ε, ο ένα δεν μπορεί και φεύγει, γιατί να βιαστούν και οι δικαστέ. Έχει ένα νόημα, κατάλαβε. Γιατί υπάρχουν και δικαστέ στο Βερολίνο, ξέρεισαι. Υπάρχει και υποκειμενική ευθύνη, υπάρχει και αντίληψη, δεν Εγώ δεν τα με του δικαστέ σε αυτή τη φάση. Περιμένω. Περιμένω γιατί να δω. Ότι από ό,τι φαίνεται πρέπει να περιμένουν να δούνε τι θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο και μέχρι τη Δευτέρα. Όχι για να μόνο. Εκδόσουμε. Όχι μόνο. Γιατί υπάρχουν και άλλοι δικαστέ που πρέπει να εκδικάσουν τώρα τι αγωγέ των εφημεριδάδων για το αν θα βγάλουν δεν θα βγάλουν κλπ. Και ξέρω. Περιμέ... Περιμένουμε την απόφαση το απόγευμα. Έγινε η συζήτηση το μεσημέρι και αναμένεται η απόφαση το απόγευμα. Δεν μου τώρα να ρωτήσω κάτι. Στατιστικά και μπορούν, προσπαθούμε ναι. να συνεισφέρουμε με πληροφορίες που αφορούν, αφορούν τον απεργιακό αγώνα και την απεργιακή κινητοποίηση αυτή τη στιγμή Ναι. Στατιστικά, μέχρι σήμερα, τα τελευταία 10 χρόνια κάθε φορά που μιλάμε για μια δικαστική απόφαση που αφορά σε απεργιακή κινητοποίηση σε τι ποσοστό επί 100 είναι παράνομη και καταχρηστική Θα σου πω, αν με ρώταγες πριν από περίπου δύο mm. χρόνια, θα σου έλεγα 99,9 βγαίνουν παράνομες καταχρηστικές. Μάλιστα. Όμως, έχουμε δει μια στροφή τον τελευταίο καιρό. Mm. Όχι όλες, αλλά πλέον εκεί που δεν υπήρχε καμία περίπτωση, μια απεργία να μην βγει παράνομη καταχρηστική, έχουμε δει ότι και κάποιες δεν έχουν βγει. Μάλιστα. Πάλι μικρότερο το ποσοστό σίγουρα. Ναι, αλλά δεν είναι 99 θε να πει. Δεν είναι το 99,9% Είναι σαν να σκίζεις ένα μαύρο σεντόνι Έστω και με ένα ξηραφάκι στην άκρη Και εκεί που νομίζω ότι δεν υπάρχει φως Σκίζεται και εμφανίζεται λίγο φως έτσι Έτσι, έτσι. δεν αποκλείεται Δηλαδή και σήμερα να έχουμε κάτι διαφορετικό από το, από το σύνηθες Ένα μπουρδοσαξές μπουρδοστόρι <laughs> <laughs> <Ας δούμε. laughs> Καλά, εντάξει ε, ε, ε, ε, Είμαστε σε μια εποχή, σε μια ώρα και σε μια στιγμή Που δεν μπορώ παρά να σου πω ευχαριστώ που είσαι στι απεργιακές επάλξει από όλου αυτού που κατά καιρού δεν εκτιμάτε. Όχι εσύ ω ανάπρόσωπο, ω δημοσιογράφο που είναι στο πεζοδρόμιο κάτω από δύσκολε συνθήκε. Να σου πω ευχαριστώ Και λοιπόν. Ω πρώην εργαζόμενοι τη ΕΡΤ. Τε πρώην εργαζόμενοι τη ΕΡΤ, άσε με τώρα, γιατί μιλάμε για την ΕΡΤ, Φρέω εγώ πρώτη. είμαι υποχρεμένη να πω ότι μου κάψανε την κούνια μου. Εγώ στην κούνια τη ΕΡΤ γεννήθηκα. Ξαναγύρισα πίσω σκουκουέ Έχω απεργήσει πολλέ φορέ, έχω φάει στη μάπα πολλά πράγματα. Έχω μπει και έχω βγει τρει φορέ διωγμένη. Αλλά βλέπει ότι είμαι από τι ζωντανέ εμπειρίε του τι σημαίνει να σε διώχνουν και από τα κρατικά και από τα ιδιωτικά. Οπότε όταν είμαι κάπου που μπορώ να μιλήσω, ε, όσο μπορώ να μιλάω, μιλάω. Να σε καλά, Άννα μου. Λοιπόν, εγώ είμαι υποχρεωμένη να πάω σε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσω μετά α, τι σα έχω, τι σα έχω. Θα σα κάνω να αισθανθείτε κάτι σαν ωραία τρίτο πρόγραμμα Λιλιπούπολη παλιές καλές μέρες όταν ο πολιτισμός μετρούσε και όταν δεν διανοείται. Έλληνα Έλληνας ή ξένος μικρός ή ψηλός ή χοντρό, ή ξανθό, ή μελαγρινό, ή μελαγρινός ή άσπρος ή μαύρος ή λαλώνι ή λαλώνη ή, ή μη, να παίρνει και να κάνει κομματάκια το εσωτερικό ενός ασανσέρ ενός βιβλιοπολίου είναι από ανατριχιαστικές μου εμπειρίες περί πολιτισμικής παρέμβασης και μετά, α μετά θα σας συνδέσω αργότερα και μουσικά με την πλατεία ταξί <κλέψανε>, <μας> κλέψανε... <κλέψανε> Να είμαστε λοιπόν εδώ στο ΡΕΛΕΦΕ για να κάνω το μικρόφωνο και έχω διατελέσει εργαζόμενοι στην ΕΡΤ επί Πασόκ και να λένε στο Πασόκ Εντολή τώρα επίσημη, δεν κάνω πλάκα. Σα δίνω για ένα κλίμα. Να παίζετε οπωσδήποτε σε κάθε αφορμή, με κάθε αφορμή και σε κάθε ευκαιρία τη φάτσα του Μητσοτάκη. Ήρθε σαν τον Δράκουλα και χάνουν ψήφου. <χαχαχα> δεν σα λέω κάτι που δεν έχω δηλώσει σε ημερίδε του Πολυτεχνείου πριν από πάρα πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Οργανωμένοι τότε από το Κουκουέ με τον Χαρή Λεφραράκη, ο μιλητή, και τον Ανδρουλάκη και πολλού άλλου. Λοιπόν, παίρνουν τα χρόνια, έρχεται νουδού. Ανάποδα ένα μπρος ένα πίσω μικρή σημασία έχει Γιατί αυτοί εναλλάσσονταν από το 1974 μέχρι σήμερα Στις διοικήσεις Έρχεται λοιπόν η και λέει Να μην παίζετε όσο μπορείτε Καλές φωτογραφίες του Ανδρέα Παπανδρέου Γιατί περνάει η φάτσα του Και κεωθήσουν ψήφους Προσέξτε τώρα Το ίδιο αποτέλεσμα στο μαύρο όπω σα το λέω Το ίδιο αποτέλεσμα στο μαύρο Να έχεις την αντίληψη Ότι αν δείξει κάτι ή δεν δείξει κάτι, ωφελείσαι αμέσω και μικροψηφολογικά επί τη αντίληψη μία εικόνα χίλιε λέξει. Και από το μία εικόνα χίλιε λέξει, καταλήξαμε σε πυξελοειδεί εικόνε τη πραγματικότητα και έτσι θυσιάσαμε μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, για παράδειγμα, μην θυμάμαι να κάνω άπειρε φορέ ερωτήσει στι κυβερνήσει των τελευταίων 13 ετών που είμαι. Βουλευτή, για την άθλια τύχη που επιφύλασαν οι ηθήνοντε, ειδικώ στα μουσικά σύνορα τη ΕΡΤ και στην ορχήστρα, με εξαιρετική δουλειά και εξαιρετική προϊστορία. Υπήρξαν άνθρωποι, όχι υπήρξαν άνθρωποι, οι άνθρωποι, τα μέλη τη ορχήστρα τη ΕΡΤ, είχαν 20 χρόνια να πάρουν τη στοιχειώδη αύξηση. Ζούσανε δηλαδή με μεροκάματα πριν από 20 χρόνια. Αυτά προκρίσιος, προκαταστάσιος πριν φτάσουμε έω εδώ. Λοιπόν, γιατί αν τα λέω εγώ, σας πάω πίσω στο 1984, από τις χρυσές στιγμές ελληνικής ραδιοφανίας, τρίτο πρόγραμμα, Μάνος Χαζηδάκης, που κατά καιρούς τον επικαλούνται όλοι για κείμενα του για τον αζισμό του, το άλλο. Θυμάμαι να μην δίνουν φράγκο αυτοί που ενδιαφέρονται σήμερα για τον πολιτισμό της ΕΡΤ, όταν μέσα στην αγορά, μέσα στην Αθήνα την αρχαία, με δικιά μας περιφρούρηση, το κουκουέ, πριν από δύο χρόνια έκανε Αφιέρωμα, πολύ μεγάλο στο χατζηδάκι, ημέρα με πανσέλινο, με τον κόσμο να περνάει. Να μην υπάρχει κάτω ούτε φιλαράκι ούτε ποτσίγαρο και να μην δίνει κανένα φράγκο για αυτό το μείζον και μεγάλο γεγονό. Και να απαντάμε σε μικροπολιτικέ ερωτήσει για έναν δεξιό σαν το χατζηδάκι, το κουκουάφι αφιέρωμα. Αυτά μα φάγανε. Πάω λοιπόν πίσω σε μια συνέντευξη που έχει δώσει το 1984 στη Μαρία Ρεζάν, ο Μάνο Ρωτάει η Μαρία Ρεζάν, ωραία βραχνή φωνή τηλεόραση και του ραδιοφώνου γυρίστε πίσω, γυρίστε πίσω στη φωνή της Βέμπο στη φωνή του Μυριβίλη, στη φωνή του Ενώ στη φωνή του Αλουνού με με Τι δεν έχει ακουστεί από την ελληνική αυτή α, φωνή του ραδιοφώνου με βάση την τεχνολογία Σκεφτήκατε ποτέ να εισηγηθείτε να διαλυθεί η ΕΡΤ και να αρχίσει από την αρχή 1984 έτσι, έχει πέλθει αλλαγή Έχει μεγαλώσει 4-5 χρόνια η αλλαγή που ήταν στην Αφίσα, από το 1981 μέχρι το 1984, έχουν περάσει και τρία χρόνια. Το κοριτσάκι ήταν 5-7 χρονών, έχει γίνει 10. Μάνο Χατζηδάκη. Και αυτό θα το εισηγούμε, αλλά ο κόσμο δεν μπορεί να ζήσει πια χωρί την ΕΡΤ. Θα πεθάνουν να του δώσει εκείνο για το οποίο θα μπορούν να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται. Η ΕΡΤ είναι πολύτιμη, διότι δίδει στον ελληνικό λαό την ευκαιρία να διαμαρτύρεται και να λέει τι έσγο που είναι η ΕΡΤ. Η αντιπολίτευση διαμαρτύρεται γιατί δεν τη δίνουν περισσότερο χρόνο. Οι άλλοι διαμαρτύρονται γιατί δεν του δίνουν περισσότερη δυναστεία. Οι άλλοι διαμαρτύρονται γιατί υπάρχει δυναστία και όλοι είναι ευχαριστημένοι. Η ΕΡΤ είναι ένα απαραίτητο φάρμακο για να ζούμε με την ψευδαίσθηση τη ελευθερία. λαχολικό εμβατήριο, στίχη του Νίκο μουσική Μάνο Χατζηδάκη, στο τραγούδι Ο Μανώλη Μητσιά και η Δήμητρα Γαλάνη Τι μα έμεινε, Νικήτα, γέρνα πίσω σου και κοίτα, χιλιάδε χρόνια πάνω στον τροχό. Ποιο θυμάται, μου, το φτωχό. Πασε μωρά, κοίτανε πρωί στη γη την κολασμένη, Άλλοι στα χέρια πήραν τη ζωή, κι άλλοι είναι προδομένοι. Τι μα έμεινε, νικίτα γύρω-να πίσω σου και κοίτα. Χιλιάδε χρόνια πάνω στον τροχό. Ποιο τιμάται, πε μου το φτωχό, Δί μα έμεινε ελεύθερη, του Θεού το χέρι, Να τάψει το φωνιά και το ληστή, Και καινούριο κόσμο να χτιστεί. Σε πια τα ειδών είναι αλλαλή τη στα φύλλα. Άλλοι τη στράτα πήραν την καλή, κι άλλοι την κατρακύλα. Τίμασε με νύχτα, γύρω πίσω, όσο και κοίτα, χιλιάδε χρόνια πάνω στο τροχό. Ποιος τιμάτε πες μου το φτωχό, Τίμασε μην ελευθερεί, Πούνε του Θεού το χέρι, Να κάψει το φωνιά και το ληστή, Και καινούριος κόσμος να χτιστεί. Είναι ο 97.8 για να καλέλεις στο μικρόφωνο η Νάντση Κανέλη στη Μουσική Επιμέλεια στο τηλεφωνικό κέντρο για Λισάβετη Λιωπούλου, στον ήχο η Μαρία Χριστοδούλου και πάρα πολλοί άλλοι που αν αρχίσω να τους αναφέρω θα φάω τη μισή εκπομπή γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που είναι εδώ και δουλεύουν είναι και αυτοί που είναι έξω στους δρόμους Λοιπόν η Αθανασία Γελοπούλου είναι στο Ραδιομέγαρο Έλα μάτια μου Γεια σα λοιπόν. Τι εδώ εδώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίε για τη συναυλία συμπαράσταση που θα ξεκινήσει στι 7 το απόγευμα. Ενώ κατά τα λοιπά η είδηση τη ημέρα είναι ότι η ΕΡΤ έχει αρχίσει να εκπέμπει ξανά σήμα σε μεγάλο μέρο τη χώρα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν καλούν του πολίτε να ξανακάνουν σάρωση στου δέκτε του, καθώ η δημόσια τηλεόραση τι τελευταίε ώρε εκπέμπει ψηφιακό σήμα, το οποίο. Περνούν οι τεχνικοί στου αναμεταδότε από τη δορυφορική συχνότητα που έχει παραχωρήσει η ΕΜΠΙΟΥ. Επίσης, πρόγραμμα εκπέμπουν και οι περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. ένα τέλο να πούμε ότι και από την ιστοσελίδα της STA αναμεταδείται μεταδίδεται το πρόγραμμα της NET. Κατά τα λοιπά, Λιάνα, να σου πω ότι νωρίτερα είσαι εδώ ο πρόεδρος της CBU, ο Ζαν Πολ Φιλιππο, μαζί με τη Διευθύντρια και εξέφερασαν τη συμπαράστασή τους στους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ δηλώνοντας αλληλέγγυη στον αγώνα τους. Ο κύριος Φιλιππό ζήτησε να πάρει η κυβέρνηση πίσω την απόφαση της για το λουκέτο στη δημόσια τηλεόραση την οποία οι επικεφαλής της CBU χαρακτήρισαν πρωτοφανή να εξ, εκπέμψει θύμα και να ξεκινήσει η συζήτηση για το μέλλον τη με τη συνδρομή της ΕΠΙΓΟΥ. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι. Πριν προχωρήσει, και... λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά ίσως να είναι και απαραίτητο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει και κόσμο σε ώστε... ταξί, σε αυτοκίνητα που μας ακούει, ξέρεις. Διευκρίνησε την ΕΠΙΓΟΥ, γιατί έτσι όπω έχουμε. Ε, μπερδευτεί όλοι μας, θα πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι είναι η European Broadcasting Έχεις Union. Δίκιο, λοιπόν, είναι η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, θελέχη της οποίας εξέφρασαν αρχής την αντίθεσή τους με την κυβερνητική απόφαση για να κλείσει η δημόσια τηλεόραση στην Ελλάδα και ήρθαν εδώ στην Αθήνα χθε. Σήμερα έδωσαν συνέντευξη τύπου τόσο στους Έλληνες όσο και στους ξένους δημοσιογράφους εδώ στο Ραδιομέγαρο Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των ξένων μέσων ενημέρωση. Άλλωστε, ήταν εδώ το Al το CNN, το Associated Press. Μην με έβανα... δύσκολες δύσκολε ερωτήσει κάνανε, την παρακολούθησε, είδε, πρόλαβε να δει. Ναι, κάτι. την παρακολούθησα την συνέντευξη. Έγιναν κάποιε ερωτήσει, αλλά πρέπει να σου πω, Λιάννα, ότι τα στελέχη τη CBU κινήθηκαν πιο πολύ σε γενικότερα πλαίσια. Χωρί να λοιπόν οι χαρακτηρισμοί σε σχέση με την απόφαση αυτή, ειδικά η CD ήταν ιδιαίτερα σκληρή στι τοποθετήσει τη και είπε ότι έχουμε να δούμε από την Ανατολική Γερμανία τέτοιες συμπεριφορές mm -hmm. ενώ χαρακτήρισε αντιδημοκρατικό και αντισυναδελφικό αυτό που έγινε εκφράζοντας την απορία της πώς είναι δυνατόν, όπως είπε, να κλείνει ένας οργανισμός όχι ελιματικός Πώς το κάνετε αυτό, αναρωτήθηκε, ποια ήταν η λογική. Ναι, είχαν ε... βγει και οι Γερμανοί και λέγανε εμείς για την ΤζέντεΕΦ πληρώνουμε 120 τόσα φράγκα Ε, πως το λένε ευρώ, ναι, φράγκα τελευφάνονται. Έτσι και τέτοια ερωτήματα έτσι. Φιλικικά, 26 κατά κεφαλή, ναι, εμείς στην Ελλάδα ναι. έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, όπως ε, σωστά διαφερνήσετε ο Ζαν πολ Φιλιππο, λέμε για διαφορετικά μεγέθη που μπορούν να συγκριθούν, ούτε σε επίπεδο... Ε, κόσμου πληθυσμού, είτε σε επίπεδο και σε επίπεδο προσωπικού προφανώς. Κατά τα λοιπά, πάντως, ε, εδώ οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι, Ιλιά, να το ξέρεις και εσύ, συνεχίζουν τον αγώνα τους, είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στις επάλξεις μέχρι ότου η κυβέρνηση οπισθοχωρεί. Να σου πω την αλήθεια, ξέρω πολλούς ανθρώπους που έχουν με πολύ πόνο, με πολύ κόπο δουλέψει μέσα στην ΕΡΤΑ. Άνθρωποι, και φαίνεται ανθρωποι, αυτό. Πι, φαίνεται χτε, αυτό. Φαίνεται. Κοίταξε, Με... υπάρχει μια πολιτισμική εξέλιξη η οποία είναι εξαιρετικά σπουδαία. Αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ δεν κινδυνεύει κανένας και τίποτα. Ούτε μηχάνημα, ούτε ένα πλακάκι από το πάτωμα. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να πω από την πρώτη μέρα, και είναι ευκαιρία τώρα να κιεί εσύ εκεί. Παρότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, παρότι υπάρχει πολλής αυτορμητισμός, παρότι υπάρχει πολλή οργάνωση. Α, δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλέ σκοτεινέ φωνέ που προσπαθούν να δημιουργήσουν μπαχαλοειδή αντίληψη για το τι συμβαίνει εκεί μέσα. Καταλαβαίνετε. Όντω υπάρχει απόλυτη τάξη όλε τι τελευταίε ημέρε που βρισκόμαστε εδώ στο Ραδιομέγαρο. Χθε ήταν λίγο πιο αυστηρά τα μέτρα λόγω τη μεγάλη πορεία, όπω είναι φυσικό, και πιο αυτηρή και οι η... όροι για να περάσει κανένα στο ιστορικό του κτηρίου. Σήμερα, ακόμα και σήμερα ωστόσο, περνά μόνο. Με την uh, κάρτα τη Ένωση Συντακτών στο εσωτερικό, δηλαδή μόνο οι συνάδελφοι βρίσκονται εντό του κτηρίου, όλα ελέγχονται, όλα είναι οργανωμένα. Μα βλέπει πώ μπορούμε να εξερθούμε σε ύψο περιστάσεων, έτσι. <laughs> και, και, να μην, παρα... και να μην χάνετε ούτε, πώ να στο πω, ρε παιδάκι μου, να μην χαλαρείτε μια μπρίζα, α πούμε, για να μην μπορούν να τη φορτώσουν. Ξέρε, άμα ήσουν μέσα στο Πολυτεχνείο εκείνα τα χρόνια και ήξερε πώ παραδόθηκε και πώ παρουσιάστηκε μετά, μπορεί να βγάλει πολλά συμπεράσματα. Γι' αυτό το λέω. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Δηλαδή, τα Παρα... πιο δύσκολα πράγματα σε αυτέ τι ώρε είναι η προβοκάτσια και την οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν μόνο οι εργαζόμενοι. Και μέχρι στιγμή τα πάνε περίφημα. Τα περίφημα όμω. Όντω τα πάνε περίφημα και σε εμά συμπεριφέρονται άψογα. Είναι πολύ φιλόξενοι, γιατί περνάμε πάρα πολλέ ώρε εδώ, όπω καταλαβαίνει πια. Mm. Ε, και τώρα ε, αυτή την ώρα αυτό που προέχει είναι ότι καλούν τον κόσμο να συμμετάσχει, να έρθει πάλι για μια ακόμα φορά κοντά, να του δείξει την παράστασή του. Εδώ, με αφορμή τη συναυλία που ξεκινάει στις 7 και να μένετε να κρατήσει μέχρι τι 10 περίπτων. Φαντάζεσαι τι ωραία ιδέα που θα ήταν να παίξει κάποια στιγμή η ορχήστρα κάτι που να τραβήξει, μάθε ένα μπάλο, μάθες ένα σιρτάκι, μάθες ένα τσάμικο, δεν με νοιάζει, ό,τι να είναι, και να πιαστεί ο κόσμο και να κάνει καμιά λυσίδα και να αρχίσει από εκεί να φτάσει μέχρι τη Βουλή, φαντάζεσαι. Να, να, να, να, μπορούσαμε, να, να μπορούσαμε να είχαμε στα μπαλκόνια πρόταση. Είναι. Έτσι στη μου στη βουλή, τώρα και τι λέω, Αν αυτό ο ήχο είναι... βγαίνει στον αέρα, μήπω από τα μπαλκόνια και από παντού μπορούσε κάποιο να φτιάξει μια λυσίδα να πάμε χορεύοντας όπω πάμε, με διακυκλίου τρόπου οι Έλληνε, όταν θέλουμε να πάμε στα ζαλονκά μα, Ναι. Πάντως αυτή την αντίδραση μπορεί να στέλνουν το χορό οι εργαζόμενοι τη σε αυτή τη μεγάλη αντίδραση, αλλά ακολουθεί ο κόσμο, Λιάννα, όπω λέει, στι τελευταίε μέρε. Είναι συνεχώ εδώ, δίνει το παρόν, συμπαρίσταται, εκφράζει την απορία του, την αγανάκτηση του σε πολλέ περιπτώσει. Ο κόσμο είναι σίγουρα στο πλευρό των εργαζομένων. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, Άννα μου. Και ε, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το φίλο μου, το γεροναυτήλο. Είναι η ώρα τη εκπομπή, άλλωστε, με μισή ώρα διαφορά. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Αλλά ο γεροναυτήλο με την ποιήση αποφασίζει να απαντήσει σε αυτά. Και γιατί να μην τον σεβαστώ, αφού αυτό σέβεται από μόνο του και το γέρο και τον ναυτήλο. Δηλαδή δύο κομμάτια τη ελληνική παράδοση. φύγε τη αφημίσει και αμέσω μετά είμαστε εδώ. <Κλέψανε>, λένε! Κλέψαν, κι και εκεί που ετοιμαζόμουν για πείματα να σου η ποιητική τη πραγματικότητα. Λοιπόν, αφήνω το γεροναφύλο για λίγο, περίμενε γεροναφύλια μου εσύ. Η Χριστίνα Κοραή έχει νέα από την Κώσκο. <laughs> Αστείμε, ενώ από Παρέμαση... την κόσκο, επειδή εκεί πήγε ο, ο πρόεδρο τη δημοκρατία πήγε πρώτα στην κόσκο, τώρα πάει και στην Ερθορτάρα τι να πάει στην ΕΡΤΕ. Έχουμε παρέμβαση στο προέδρου τη Δημοκρατία καικλη της πρόεδριας της Δημοκρατίας Α μωρέ, κάτσε, κάτσε. Δεν... κάτσε. κύκλοι όχι ο πρόεδρος Ομόκεντρι είναι Ομόκεντρι Σαν τους Ολυμπιακούς <συλίου> κύκλους <συλίου> <δαχτυλία>. <συλίου> Γιατί στο διάωρο είναι αυτή η κύκλη Το συγχένομαι που το λέμε οι δημοσιογράφοι Κύκλοι, εγώ δεν έχω κύκλους Ο πρόεδρος Δημοκρατίας Έχει Όλοι ναι. έχουν εγκύκλου. Και Μαξίμου. Σήμερα, το Μαξίμου. Απεργεί είναι σήμερα, ό,τι θέλουμε, λέμε. Και λοιπόν. Μπορεί να λε λοιπόν... για κύκλου και τέτοια ναι, ναι. Δεν έχω πει την είδηση ακόμα. Όχι, δεν, δεν το είπα. <laughs> μου λες, κύκλοι, τώρα. Λοιπόν, λοιπόν θα μα πει μια είδηση που προέρχεται Παρέμβαση από. Παρέμβαση κύκλους... του Προέδρου τη Δημοκρατία. Είναι σαφή. Κύκλοι. Δηλαδή, επίσημοι. Επίσημε πηγέ τη Προεδρία τη Δημοκρατίας Αραβονιάριδε οι κύκλοι, ναι. Ναι. ναι. ναι. ναι. Δηλώνουν ναι. ότι. Η άποψη του Προέδρου τη Δημοκρατία είναι ότι αναδιάρθρωση μπορεί να γίνει με την κρατική τηλεόραση εν λειτουργία και αυτό πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό Θυμίζω, θυμίζω. Ότι... Α, ο Αλέξη Τσίπρα, δεν θα σας αρέσει αυτό που θα πω, αλλά δεν το κάνατε εσεί στο ΚΚΚΟΕ, ζήτησε να ακυρώσει την πράξη νομοθετικού και περιεχομένου. Πώ ο πρόεδρο και εσύ, Αλλά δεν κύχρο, και έχει κύκλο σιγούρι. Πήγε στο ΚΚΚΟΕ. Πρώτη-πρώτη το πήγε το ΚΚΚΚΟΕ. Λοιπόν, λοιπόν, τι έγινε, Ποιο πήγε πρώτη. Η και ουσία και είναι δεύτερος... ότι με αυτή την κίνηση του πρόεδρος τη Δημοκρατία, mm. εμέσω λέει, δεν μπορώ να ακυρώσω την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αλλά. Θα μπορούσαν να βρεθούν άλλοι τρόποι για να ακυρωθεί λοιπόν, εγώ από την λοιπόν. κυβέρνηση η οποία και εξέδωσε αυτή τώρα ένα σχόλιο. ομοσχόλιο. ομοσχόλιο. Έ, είσαι συμμετέχεις στην ηλεκτροπή. Συμματέχω. Δημοσιογραφικό πρωτοτέρα, είχε... άστα είχε... είχε... είχε... Λίγε... είχε... στην πάντα. Α, λίμα... Δημοσιογραφικό. Να φοράξω τώρα λοιπόν μία, ένα δημοσιογραφικό ναι. σχόλιο που σχετίζεται με μήνυμα που μα στείλανε. Ω, Εγώ σου λέω ότι αυτό το έκανε ο πρόεδρο Δημοκρατία, επειδή σήμερα η Αλέκα Παπαρίγα έχοντα κάνει ερώτηση για άλλα πράγματα, είπε μόνο δύο κουβέντες στην κυβέρνηση για την ΕΡΤ. Φοβερέ. Προσέξτε, λέει καλά, γιατί μα στείλετε κυρίε τουρνάνε ένα email. Που λέει να κατεβάσουμε το σήμα. Για το 1922. Εμεί σα λέμε ότι επειδή τα μηχανήματά μα είναι μέσα στον περισσό, έχουμε δύο λέξει που δεν τι χρησιμοποιούμε ποτέ γιατί δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιό μα: Φόβο και συμβιβασμό. Αυτά τα είπε η Αλέκα Παπαρήγα στη Βουλή, Πρόεδρος τη Κοινοβουλευτική Και αμέσω μετά Όχι. Αλλά... Εγώ έχω όμω και μία ωραία αντίληψη του τι σημαίνει να έχει τα μέσα παραγωγή στα χέρια σου για να μην μπορεί κανένα να σου πιάσει τον πισσίνο. Ακόμα και αν αποφασίσει να σου βάλει μαύρο. Ναι, αλλά τον κλείσατε τον εικόνα. 902. Περίμενε να δει, Όχι. μου, τον Τον κλείσαμε ως, ως επιχείρηση. Σε τον κλείσαμε ω επιχείρηση, αγάπη μου. Λυκά λοιπόν, η φίλη μου η Μαρία τι γράφει <σχ> τώρα. <σχ> τι γράφει. Για δύο μέρε, Καφετέριες, μαγαζιά παίζανε 902. Νόμιζα ότι πέθανα και πήγα στο παράδεισο. Φεύγω εγώ τώρα, μπορώ. Εσύ μπορεί να Γιατί... φύγει, αφού προηγουμένω σου πω κάτι. Βεβαίως. Μεγάλη μα τιμή να μάθουμε τι λένε κύκλη του Πρόεδρου τη Δημοκρατία. Να πάω στα σοβαρά. Βεβαίως. Υπάρχει τεράστιο νομικό ζήτημα με την απόφαση Λέα να μου το πιο σοβαρό είναι το πολιτικό θέμα Όχι που υπάρχει, υπάρχει τεράστιο το νομικό, πολιτικό, το πολιτικό νομικό, όχι, πολιτικό νομικό έχει, ζήτημα ναι, Υπάρχει ξέχε... λοιπόν τεράστιο πολιτικό καλύτερα. νομικό ζήτημα Πρόσεξε όμως οι κύκλοι μιλάνε για υπογραφή σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που λέγεται Κάρλος Παπουλιές Πρώτα την έβαλε και μετά οι κύκλοι του ομιλούν περί αυτού. και επειδή εμένα αυτά δεν αρέσουν έχω ένα τρόπο να απαντήσω Ωραία Αριστοφάνης now. The duty of comedy το καθήκον της κομμωδίας ο Κώστας Μακεδόνας ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Σπύρα Σπύρα τραγουδούν μουσική του Κραουνάκη στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου ποιο είναι το χρέος της κομμωδίας στους απογόνους του Αριστοφάνη να σχολιάζουν πω οι κύκλοι του υπογράφοντος διαφωνούν με αυτό που υπέγραψ Μου αρέσει πάρα πολύ, κυρία Κάρολε Παπούλια. Φύγε τραγούδι. Φάιδε του σπιτιού μου την οικία την χειμώνα μου. Άιτε κατοικούσε η αδικία, κέντρο και τα χόρτα μου. Άιτε κατοικούσε η αδικία, και τρώγε τα χόρτα μου. Άιτε ο πατέρα μου στην ψάδα, κάποια νύχτα πέθανε. Άιτε πιο ρεπίδια στη γαμπάδα για να πάω, μα λέφανε. Άιτε πιο ρεπίδια στη γαμπάδα για να πάω, μα Τι πεντέλει πόδια σαν του Κίωνε. Πε να μου τι θέλει, Πε να μου τι θέλει τόσα χρόνια κλίωνε. Πε να μου τι θέλει, Πε να μου τι θέλει τόσα χρόνια κλίωνε. Feliz to sta gronia, to sta gronia To sta gronia Λοιπόν είχε πάρα πολλά ιερά τέρατα, ιεράτα, από την έρτη πέρασαν πολλά ιερά τέρατα και το εννοώ και το ιερά και το τέρατα Ιερά τέρατα, όπως λέμε ιερά δαιμόνια, έτσι Γιατί είμαστε σε ανίερους καιρού και είναι πολύ δύσκολος να τις λες αυτές τις λέξεις Είναι κατά την άποψή μου εντελώς ανίερο να συζητάμε για κύκλους Διότι για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στα σοβαρά υπάρχει κατά την άποψή μου ζήτημα Έβαλε την υπογραφή του κάτω από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Υπάρχει κάποιος που μου έχει στείλει ένα καταπληκτικό email, θα σας το διαβάσω τώρα, γερονά αυτή λέει, μου κάνει υπομονή, καλύτερα να κλείσουμε με ποιήση παρά να τη σήμερα στα μισά. Ε, και που ε, νομίζω ότι, και μάλιστα, αποδίδει τα έφημα στην πηγή του. Και η πηγή του είναι ο καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας διοίκηση κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης, που έδωσε στον αέρα στη δημοσιότητα και προφανώς ο, ο Κώστας ο Κλώτσας, από το χολαργό που μου στέλνει το μήνυμα, τα πήρε και παραπέμπει και στην πηγή και κατά αυτήν την έννοια νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, από το 1975 μέχρι το 2005 έχουν εκδοθεί 171.500 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. 171.500 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Η η παραγωγή αναλυτικά γράφει ο ίδιο 3.430 νόμοι Προσέξτε το νούμερο 3.430 νόμοι 20.580 προεδρικά διατάγματα 114.905 υπουργικές αποφάσεις 24.010 αποφάσεις περιφερειών και 8.575 αποφάσεις νομαρχιών Τη μερίδα του Λέον, το 67% έχουν υπουργικέ αποφάσεις, δηλαδή αυτές που δεν περνούν από τη Βουλή. Που δεν περνούν από τη Βουλή. Αυτό να το έχετε καλά στο κεφάλι σας, αυτοί που φωνάζετε τα γνωστά συνθήματα. Οι νόμοι είναι μόνο το 2%. Μόνο το 2%. Το νομοθετικό σώμα λοιπόν μέσα σε 30 χρόνια παρήγε μόνο το 2% των διατάξεων που διέπουν τη ζωή μας. Όπω γράφει ο επιστολογράφος μου, το υπόλοιπο 98% ήταν στο μιλητό Ένα είδο παρανομοθεσία που το Σύνταγμα προβλέπει μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις εθνικής ανάγκης Αλλά σιγά μη σεβαστεί ο πολιτικός κόσμος και οι ψηφοφόροι βεβαίως οι πολίτες Το Σύνταγμα Λοιπόν, για να δείτε, λέει παρακάτω και πάρα πολλά άλλα στοιχεία Αλλά κρατήστε το αυτό γιατί μετά από κάτι τέτοιο δεν μπορείς να μιλάς για κύκλους Όχι γιατί δεν υπάρχουν οι κύκλοι αλλά γιατί οι κύκλοι δεν μπορούν να αναιρέσουν παρά μόνο τις εντυπώσεις περί που έχουν συμβεί μετά την υπογραφή πράξης νομοθετικού περιεχομένου Τι σημαίνει αυτό Το μαύρο στην ΕΡΤ αφορά μόνο την ΕΡΤ Το έχετε καλώς σκεφτεί. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και η ΕΡΤ που θεωρήθηκε εύκολος στόχος για την κυβέρνηση ασχέτως αν δεν της βγαίνει σε αυτή τη φάση Γιατί και οι ξένοι τώρα να λένε μία κούλπα για το ένα, μία κούλπα για το άλλο, με κούλπα για το παράλληλο. Η EBU που είχε μοναδικό τη μέλημα μέχρι τώρα τη Eurovision, έτσι. Και μία σειρά αποκαλύψει. οι απολύσει που έχουν γίνει στο BBC, οι περικοπές που γίνονται αυτή τη στιγμή στην κρατική Πορτογαλική τηλεόραση. Ή στη Rai, σε μια Rai που προσπάθησε να κρατήσει κεφάλι όρθιο από πλευρά εργαζομένων, ακόμα κατά τον Μπερλουσκόνη με τα υπόλοιπα κα σε μια Ευρώπη που ο μπερλουσκονισμός σε ό,τι αφορά τα μίδια, ενώ βριζότανε, κυριαρχούσε και έπαιρνε στα χέρια του και την κρατική τηλεόραση. Και την κρατική τηλεόραση. Λοιπόν, α τα αφήσουμε αυτό στην πάντα και πάμε να δούμε τι σημαίνει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό που έχει έρθει στη Βουλή. Εξουσιοδοτή στην πραγματικότητα. Προσπαθούμε εμείς, τουλάχιστον, στο ΚΚΕ, να σας δώσουμε να το καταλάβετε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εξουσιοδοτεί τον εκάστοτε υπουργό, όπω συμβαίνει τώρα με το Στουρνάρα που έγινε ξαφνικά ο Πάτρονας της Σέρφη και υπογράφηκε λογαριασμό τη. Το ανοίγω, την κλείνω, μαύρο, σήμερα, αύριο. Θα ακούσω του κύκλου, δεν θα ακούσω του κύκλου, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω συμβασμό, θα περιμένω να γυρίσει ο ε, για να όλοι μαζί τη Δευτέρα, να πάρουμε απόφαση την Τρίτη με το Για να δούμε, κάθε υπουργός τώρα πια θα μπορεί να κάνει ό,τι έγινε με την ΕΡΤ με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, χωρίς να λογοδοτεί ποτέ σε κανένα στη Βουλή ό,τι θέλει στο Υπουργείο του. Δηλαδή, θα μπορεί ο Χατζηδάκης αύριο το πρωί να κάνει, να πει και το λέω γιατί από εκεί έρχομαι σήμερα να πει αύριο το πρωί, ο ΣΕ κλείνει Δεν θα έχετε τρένα για μία εβδομάδα. Θα ξανανοίξει με άλλη μορφή και θα λέγεται Το τρενάκι ο διαμαντή, το βιδάκι ο διαμαντή. Δεν με απασχολεί. Πως θα το λέει το τρένο, και στο μεταξύ αυτό το τρένο θα ανήκει έτσι, θα δουλεύει έτσι, θα πηγαίνει έτσι, θα σταματάει εκεί και θα φεύγει από εκεί. Και δεν θα έχει τόσου εργαζόμενου και θα έχει άλλο. Θα έρθει αύριο το πρωί ο υπουργό εμπορική ναυτιλία και θα πει Το λιμάνι αυτό και το λιμάνι εκείνο και το λιμάνι το άλλο κλείνουν για πέντε μέρε. Και μετά από τι πέντε μέρε ξανανοίγουν με καινούργια μορφή. Μετά θα έρθουν οι εκδότε και θα πούνε: Ξέρω εγώ, το έθνο θα γίνει νέο έθνο. Γιατί δεν παίρνει εγώ λεφτά. Ξέρω εγώ, το βήμα θα γίνει νέο βήμα. Θα το κλείσουμε για τα τέσσερι-πέντε μέρε. Αλλά δεν το έχουμε κλείσει εμεί, μα το κλείσατε εσεί. Γιατί θα τα ακούσουμε και αυτό αργά ή γρήγορα. Ω παρανομική καταχρηστική. Και αφού το κλείσουμε εμεί, τότε μετά θα βγει καινούργιο με ατομικέ συμβάσει. Τα δύο τρίτα του μισθού και πιανούτα αρέσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν βγήκε καμία απόφαση Που να λέει ότι γίνεται αναδιάρθρωση και ανακεφαλαίωση σαν τι τράπεζε. Δεν πρόκειται να ανακεφαλαιοποιηθεί η ΕΡΤ. Όταν το σκάνδαλο κοσκοτά ήταν 41 δισεκατομμύρια δραχμέ, το έλλειμμα τότε τη ΕΡΤ ήταν 41 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και δεν μιλάγε κανεί. Και μετά μα προέκυψε η γραμμή, η άσπρη γραμμή, κόκκινη γραμμή, η κίτρινη γραμμή, πράσινη γραμμή. Αυτά τα γνωστά που ξέρουμε. Λοιπόν, για να βάλουμε λίγο κάπω τα πράγματα σε μια τάξη. Διαμαρτυρία στην πλατεία Ταξίμ λέγεται αυτό που θα ακούσετε τώρα Είναι μελωδία από την προφορική παράδοση που ντύθηκε με τα λόγια όλων των λαών της Μεσογείου Ξέρω κάποιους που θα πετάξουν πετάλες Στα τουρκικά Ταξίμ, στα ελληνικά Αραμπάς τα τραγούδια Στα ελληνικά Αραμπάς περνά σκόνη γίνεται ή κανελόριζα και άνθη της κανέλας Πάμε στη μετάφραση από τα τουρκικά γιατί θα τη βρούμε τη λύση Ξεσηκωμένο ο λαό είναι στα οδοφράγματα στην πλατεία Ταξίμ. Για τους δικούς του δικού του λόγου, με του δικού του τρόπου, στου δικού του πολιτικού, για να δούμε εμεί πώ, μουσικά, μπορεί να συνδεθούμε με του διπλανού. Είναι μία απάντηση στον τύπο που λέει ε, και εξομοιώνει τα μαύρα με τα κόκκινα, εξαιρετικά εύκολα και εξαιρετικά απλά. Κάνει λάθο. Μπορεί να μην άνοιξε μύτη το 2017, αλλά άλλαξε ο κόσμο. Είτε σ' αρέσει είτε δεν σε αρέσει. Üşenme gel hakkın için gel hakkın için bir çare hak ayaktadır Taksim Çapulcu bay bay eğlencim misin bay bay bay bay multimodal Λοιπόν, να ευχαριστήσω. Είσαστε πολύτιμοι. Πολύτιμοι συνεργάτε σήμερα, όλοι σα, ειδικά αυτοί που κάνετε κάποιο κόπο, τυπώνετε κείμενα με πληροφορίες και έχετε την. Αλήθεια, την πρόθεση να συμμετέχετε έμπρακτα και κυρίως δουλεύοντα. Λοιπόν, κοιτάξτε, μου στέλνει ο Κωνσταντίνο το εξή κείμενο. Αγαπητοί Λένα καλησπέρα και σε όλου στο Real FM. Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών, καιρικών, θεομηνιών, πυρκαγιών, σεισμών, κυκλοφοριακών, πολέμου και τρομοκρατικών ενεργειών, οι αρμόδιε αρχέ ενημερώνουν του πολίτε και δίνουν οδηγίε από το κρατικό ραδιόφωνο και τηλεόραση που έχουν παρελύνει αμβέλεια, και σε νησιά και σε βουνά. Επίση, μεταδίδονται πανελύνιοι από την ΕΡΤ εκτό από τι ειδήσει, δελτία καιρού, γενικά και ειδικά αγροτικά ναυτιλιακά, οδηγίε προ ναυτιλωμένου, λειτουργία φάρων και ναυγια. Τη λειτουργία που συνήθω παρακολουθούν οι συμπολίτε μα με αδυναμία μετακίνηση. Τέσσερα εκπομπέ για τον απόδημο Ελληνισμό. Πέντε εκπομπέ πολιτισμού. Ενημερωτικά. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχω σήμα εκτό από την ΕΡΤ. Ραδιόφωνο και τηλεόραση. Και του τηλεοπτικού σταθμού Βουλή. Ρικ, BBC News Γιατί άραγε. Ερωτήματα για όλου μα. Πώ θα καλύπτονται αυτέ οι λειτουργίε τη ΕΡΤ στο χρονικό διάστημα χωρί σήμα έστω και μια ώρα. Αν συμβεί ατύχημα από έλλειψη κρατική ενημέρωση όπω σεισμό, πυρκαγιέ και πλημμμύρε, ποιο θα έχει την ευθύνη, Ο αρμόδιο υπουργό που έγκλεισε την ΕΡΤ. Τρία. Άραγε, υπάρχει παραβίαση κοινοτική νομοθεσία από τη διακοπή λειτουργία τη ΕΡΤ κρατική ή δημόσια ραδιοτηλεόραση. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Κομισιόν. Προσωπικώ, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη και μην ακούσει και βασίζεσαι σε αυτά τα υπόλοιπα. Αυτό είναι δικό μου το θέμα. Αν είναι μνημονιακή υποχρέωση απέτησε τη Τρόικα των δανεισμών μα το κλείσιμο τη ΕΡΤ, όπω έλεγε ο Γιώργο το πρωί, δεν είναι αληθέ. Το διέψευσαν οι ίδιοι. Γρονίζουν άραγε οι δανειστέ μα για το ανεξόφλητο χρέο τη Γερμανία προ την Ελλάδα και το κατοχικό δάνειο και αν το γνωρίζουν τι κάνουν για την αποπληρωμή του. Τι κάνει η Ελλάδα για τη διαδίκηση της αποπληρωμής του κατοχικού δανείου Τι κάνουν οι Έλληνες πολίτες για τη δημοσιοποίηση του ανεξώφου του κατοχικού δανείου Γιατί δεν αναρτούν στις αντιμνημονιακές διαδηλώσεις Πολύγλωσσα πανό πλακάτ με την απέτρηση των Ελλήνων πολιτών Για την αποπληρωμή του δανείου Λοιπόν, ας αρχίσουμε από την ουσία Τίποτε από αυτά που γίνεται εδώ δεν είναι κόντρα στην α, α, κοινωτική νομοθεσία Αντιθέτως θα σας έλεγα ότι είναι εντός της και η υποχρέωση από την σύμβασή Όταν υπογράψαμε εκτό των υπολείπων συνθήκων και το Μάστριχτ, για να μην έχουμε ψευδεστήσει, για να μην εναποθέτει τι ελπίδε σου εκεί που στην Ευρώπη, η 9η Μαΐου, για παράδειγμα, η μέρα αντιφασιστικής φασιστική νίκη, έχει γίνει η μέρα του ευρώ. Ψάξε να βρει το ευρώ για να βρει και την αντιφασιστική νίκη έτσι όπω έχουν κάνει τα πράγματα στην Ευρώπη. Δεύτερον, θα σα παρακαλούσα, όταν συζητάμε, συζητάμε για εθνικά ζητήματα, να μην μπλέκετε τι ειδικέ ερωτήσει με τι γενικέ. Και το λέω σε έναν ευρύτερο, με έναν ευρύτερο στόχο. Ποιο θα είναι υπεύθυνο σε περίπτωση μη ειδοποίηση του πληθυσμού γιατί αυτή είναι μια ερώτηση η οποία πονάει. Πονάει και δεν έχει πέσει και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση ε, δεν έχει πέσει στο τραπέζι. Μα αυτό συνεπάγεται την έννοια του εθνικού και την έννοια του δημοσίου ταυτισμένη με το κρατικό. Αν διάβαζε φίλε μου και αν ακούγατε όλοι σας την ανακοίνωση του Κεδίκογλου Λέει ότι αυτό που θα προκύψει ο ΣΕΡΤ θα είναι, προσέξτε, θα είναι μια εταιρεία καινούρια εξηγιασμένη, τώρα θα την, καθαρι... θα την καθαρίσουν αυτοί που τη βρωμήσαν, έτσι, ε, για να είμαστε και σαφείς, σαν αυτό καθυ... καθαριζόμενο καζανάκι είναι αυτό, αυτοί που τη διοίκησαν μέχρι σήμερα. Προσέξτε όμως πώ θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Θα είναι, λέει, δεν θα είναι ιδιωτική, δεν θα είναι κρατική, αλλά θα είναι δημόσια. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, νομικό, πολιτικό, ουσιαστικό, λογικό. Φιλοσοφικό, πρωτίστως όμω πολιτικό και ιστορικό, ποιο θα είναι το υποκείμενο, το ιστορικό υποκείμενο, δηλαδή το οποίο θα εκφράζει την έννοια του δημοσίου αγαθού. Διότι δεν μπορεί κάποιο να κόπτεται ξαφνικά και το δημόσιο αγαθό ΕΡΤ, όταν δεν έχει κοπεί για το δημόσιο αγαθό νερό. Μην τρελαθώ κιόλα. Δεν έχετε ενδιαφερθεί για το δημόσιο αγαθό νερό, όσο θα έπρεπε όλοι σα, δεχτήκατε ότι με βάση τη στάθμη των υδάτων μπορείτε κάποιο να το παίζει χρηματιστήριο το νερό. Το ίδιο πράγμα έγινε με τι τηλεπικοινωνίε. Το ίδιο πράγμα έγινε με τι συγκοινωνίε. Δεν μπορεί να μου μιλάτε κάποια στιγμή, κάποιοι όλοι σα, που σα έχει πιάσει μια ευαισθησία για το Σύνταγμα, χωρί να έχετε ενδιαφερθεί γιατί το Σύνταγμα επιτρέπει να επέβει ο στρατό αν αντιστρατευτεί την ευρωπαϊκή πορεία τη χώρα, ακόμα κι αν αυτή είναι κατά Δεν μπορεί ξαφνικά να λέμε ότι παραβιάζεται το Σύνταγμα μόνο στα ζητήματα τη ΕΡΤ και να μιλάμε ότι παραβιάζεται στην παιδεία, την οποία το Σύνταγμα λέει ότι είναι δωρεάν. Άμα μου βρείτε δωρεάν παιδεία, να κόψω τι μου τώρα. Και επίση να σα πω τι να πω κι εγώ τώρα. Λέω τώρα, σα φέρω ένα παράδειγμα δωρεάν παιδεία με βάση την νομοθεσία όπω λέτε. Και θα συγκλονιστείτε. Είχα τη Δευτέρα ερώτηση, την πήρε πίσω ο Υπουργό. Δεν θα έρθει, γιατί δεν μπορεί, λέει, δεν έχει υπηρεσιακέ δυνατότητε να μου απαντήσει. Υπάρχει υποχρέωση νομική Νομική για όλου του γονεί όταν θα πάνε να γράψουν τα παιδιά του στο σχολείο στην πρώτη μου να έχουν περάσει από Πρέπει να έχουν περάσει από Έτσι λέει ο νόμο. Είναι ψηφισμένο νόμο. Και αυτέ τι εξετάσει δεν τι καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Ποια δωρεάν παιδεία και ποια δωρεάν υγεία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τη Δευτέρα τον Υπουργό. Δεν θα έρθει, δεν θα με απαντήσει. Ρωτάω κι εγώ εσά πόσο παλαβό είναι να βγαίνει να ρωτά ω βουλευτή. Λέει ο νόμος ότι πρέπει τα παιδιά να περάσουν υποχρεωτικέ εξετάσει για να πάει στο δημόσιο σχολείο. Από πού θα πάνε να κάνουν τι εξτάσει. Στα δημόσια νοσοκομεία. Και θα είναι δωρεάν οι εξετάσει. Θα έπρεπε να είναι δωρεάν εξετάσει. Μα δεν τι αναγνωρίζει ο ΕΟΠΗ και δεν τι πληρώνει. Άρα πα με ιδιωτικές εξετάσεις να γραφτεί στο δημόσιο σχολείο σε ένα σύνταγμα που λέει ότι έχεις δωρεάν δημόσια παιδεία. Τώρα για να μην κοροδευόμαστε. Λοιπόν, να πάρουμε μια βαθιά αναπνοή και επειδή έχουμε διαφημίσεις παίξτε τις διαφημίσεις γιατί δεν θέλω να καταστρέψουμε τίποτα τα παλαματένια λόγια. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα μπούμε σε πραγματική μουσική. Κλέψανε λένε, όλοι σαν έκλευσαν, ανάπηροι, παιδιά, μισθότη, έχουν προνομιά... ε, ...σαν... ...σαν... μου, μου ζητά να σχολιάσω Διονύση μου την αλαζονία κάποιων πολιτικών και κομματικών στελεχών που την ώρα που υποφέρει η Ελλάδα αυτοί γελάνε το πρόβλημά μου δεν είναι με τον πολιτικό που γελάει το πρόβλημά μου είναι με τον άνθρωπο τη διπλανής πόρτα που γελάει ειλικρινά σου το λέω δηλαδή το πρόβλημά μου είναι η ου Η ουσιαστική έκφραση τη ελληνική. Η συνειδητοποίηση ότι είσαι ελεύθερο μόνο αν κατέχει τα μέσα παραγωγή σου. Αν δεν κατέχει τα μέσα παραγωγή του πλούτου σου, τότε δεν είσαι ελεύθερο. Θα έχει οπωσδήποτε από πάνω σου κάποιο αφεντικό. Υπάρχει και ο φίλο μα από το Σόνσι τη Ουαλία, ο Δημήτρη, που γράφει για σα, Ελινάρε. Σα πήγα το πετρέλιο 1,5 και δεν μιλήσαμε. Πήγαμε και βάλαμε ξυλόσοπε. Μα κατέβασαν του μισθού και δεν μιλήσαμε. Υπάρχει κόσμο που πεινάει και δεν μιλήσαμε. Και άλλα πάρα πολλά για την ΕΡΤ έγινε επανάσταση, πέφτει κυβέρνηση. Δεν είμαι υπέρ του κλεισή μα, αλλά κοτόπουλα είμαστε. Όταν σα χρειαστείκαμε εσεί δεν ήσασταν εκεί όταν τα μάτια έπεφταν πάνω στον κόσμο σαν άγρια σκηλιά, εσεί δεν δείχνατε τίποτα. Όταν το σύνταγμα γινόταν άλλα αέριο, εσεί δεν βλέπατε τίποτα. όταν Ζήστηκαν τα μνημόνηση του αποφαιρότερα και του γλίφατε. Όταν σα χρειάζονται κάτι και τι αριθού, εσεί χυρίζετε διάφορα. Όταν κάποιε συνένετε έγινε στην ενέργεια, εσεί πέρα του παχηλού μισθού, όταν εμεί αγωνιζόμαστε για να σώσουμε την πατρίδα μα. Εσεί αποκαλούσατε φασίστευση σε επικίνδυνο. Πώ τώρα. Άρα Δημήτρη. Λες ακριβώς αυτό που μπορεί να νιώθουμε πάρα πολύ Αλλά ανάποδα από ό,τι το πιστεύω και το απαγώ στα σκαλιά της ΕΡΤ Αυτό είναι το σπέρμα του διχασμού και του εμφύλιου. Αυτός είναι ο τρόπος να μην αποκτήσουμε όλοι μας κοινή ταξική και πατριωτική συνείδηση Αυτός είναι ο τρόπος Εδώ σε θέλω γενναέ μου Εσύ που δεν είσαι Ελληνάρας και είσαι Έλληνα. Να πας να στηρίξεις αυτόν που σ' αδίκησε Όπω πήγαν οι παμίτε και οι ναυτεργάτες και οι εργαζόμενοι στο μέταλλο και οι εργαζόμενοι έξω από την ΕΡΤ, και α μην του έδειχνε και α μην του στήριζε. Γιατί πήγε για του εργαζόμενου στην ΕΡΤ. Γιατί πήγε για του εργάτε στην ΕΡΤ. Γιατί πήγε για το μείζον που είναι να χτυπά την εργασία ω κεφάλαιο. Είτε έλεγε σε κυβέρνηση, είτε λέγε είτε λέγε σε ιδιωτικό, είτε λέγε σε κρατικό φορέα. Εδώ σε θέλω. Να πα να στηρίξει εκεί. Που σε, να σε έχει δίρει ο αστυνομικός και να βγει στο δρόμο Να υπερασπιστεί το μισθό του εργαζόμενου αστυνομικού όταν τον κόβουν Και το πίδομα το επικίνδυνο και ανθηγήνό του Γιατί όταν έχεις ταξική συνείδηση εργαζόμενου Δεν πα με βάση το λογιστήριο να συγκριθείς Αλλά με βάση την απειλή του δικαιώματος Άκουσε λοιπόν καλύτερα ε, Σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου Και σε στίχους Μάνου Ελευθερίου στο τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου Τη Λιζέτα Καλημέρη και το Δημήτρη Ιφαντή από το Τρίφωνο από το δίσκο Θητεία του 75 με πρώτους εκτελεστές το Λάκη Χαλκιά, το Γαργανουρά και την Τάνια Τσανακλήδου όταν εκείνη η εποχή του 75 που κάθε δίσκο ήταν μια ολοκληρωμένη αναφορά τώρα αρκεί ένα βιντεάκι στο YouTube Για να υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο, δυακόσι εκατομμύρια μαϊμούδε που χορεύουν σε ένα κορεάτικο ντίνγκαντίνγκα ντίνγκαντίνγκα και άνθρωποι που καταναλώνουν χρόνο και χρήμα να σηκώσουν το ίδιο ντίνγκαντίνγκα ντίνγκαντίνγκα από την Ομπάμα στον λευκό οικό μέχρι το φοιτητικό του δωμάτιο και από το εργοστάσιο μέχρι το σκύλο του που κάνει ντίνγκαντίνγκα ντίνγκαντίνγκα. Λοιπόν, εγώ προτιμώ τα μαλαματένια λόγια και προτιμώ να γυρίσω πίσω εκεί που μπορεί ενδεχομένω να έχουμε και ρίζε για να μην σφαχτούμε για τον αφεντικόνταν η Τερέζα. Μαλάμα τένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο Σεργιάννη μου προχτές, τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μάθαινε το αύριο και το χτες, μα εγώ περνούσα τη στερμη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 και να μην σέρεις τ' <σταστώ> <Κάστρο> του φωνιάς. <Κι> Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι από του καιρού την άγρια πληρωμή στο Μεσοστράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για σεριάνι μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζει Δίχω αφόρησε. Και σαν του άλλου χάθηκαν και εκείνοι. Του βρήκαν αγάπη γύσουν στα μισά. και απ' το παλιό μάρτυρο έχει μείνει. Ένα σκύλι τη νύχτα που διψά. Γυναίκε στη γωνιά μα επιλείνει Τι νατρώνε Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια. Θα ξεφορτώνουν στην για σαριανή. Πόσα γυναι με τούτο τον αιώνα. Και γύρισε να πάρει ζωή. Πόσε περάσει τη μοίρα και τα χρόνια. Να μην ακούσει σένα. Είναι κάποιο Ποιο τιμήνει, Και τι Και στι μύθειε του άδεισε για να Λόγια στο κοντάρι. Ποιο μυρίζει για την άλλη, τη γενιά. Με δέσαν στα στενά και στου κανόνε και ξυδεύει. Και απάνω που λέγαμε εμεί εδώ σε αυτή την απεργιακή εκπομπή ότι όταν κόψει ένα σήμα μπορεί να χάσεις και πληροφορίες γιατί μπορεί να γίνουν δυστυχήματα, ματυχήματα, πράγματα για τα οποία πρέπει να βγει μια γενή οδηγία προς τον πληθυσμό. Ας δούμε τον τι έχει να μας πει ο Μαρίνος Αλιφέρης ο ρεπόρτερ μας εδώ τώρα γιατί έχουμε φωτιά σε πλοίο. Έλα Μαρίνο μου. Ακριβώς. Συγγνώμη που σε έχω και περιμένεις αλλά τρέχουν οι ώρες και οι εξελίξεις. Και... Παρακαλώ, παρακαλώ. Πυρκαγιά λοιπόν έχει ξεσπάσει τώρα στο φουγάρο του επιβαρυγού πλοίου του νήσου Μύκονος όπου βρίσκεται ανοιχτά τη Σάμμο. Αυτή τη στιγμή τέσσερα παραπλέοντα πλοία βοηθούν ε, το, για την κατάσταση τη πυρκαγιάς αλλά και δύο ακόμη πλωτά του λιμενικού σώματος από Ικαρία και Σάμμο φτάνουν αυτή την ώρα στο σημείο. Από το ΕΚΑΔ οι πληροφορίε που έχουμε, βέβαια βρίσκονται σε επιφυλακή στη ΣΑΜΟ τα στενοφόρα του ΕΚΑΔ. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ε, αναφορά από το πλήρωμα του πλοίου ότι υπάρχει κάποιο τραυματισμό. Είτε από το πλήρωμα είτε από τυχόν επιβάτε, έτσι. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει. Η πληροφορίες που έχουμε, από το ΕΚΑΔ. Ε, έχουμε κάποια αίσθηση του τι καιρικέ συνθήκε επικρατούν στην περιοχή, γιατί με τον καιρό έχουμε όλοι μα τρελαθεί και δεν καταλαβαίνουμε. Και ακού πράγμα στη θάλασσα και φωτιά και. Προσπαθεί να καταλάβει. Για πε μου. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε από το Υπουργείο Ναυτιλία, ο καιρό είναι μια χαρά. Είναι. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Άρα υπάρχει βοήθεια όσο... τουλάχιστον του καιρού για να αντιμετωπιστεί. Γιατί φωτιά στη θάλασσα και δεις το φουγάρο δεν είναι απλό πράγμα. Ακριβώ. Βέβαια υπάρχει, υπήρξε άμεση κινητοποίηση και Βέβαια. από τα παραπλέοντα πλοία. Πήγαν κατευθείαν στο σημείο 4. Και όπω είπαμε και πριν, φτάνουν και δύο πλωτά του λιμενικού σώματο. Ναι, είναι αυτή είναι η άλλη όψη του ναυτικού. Του ναυτεργάτη. Του λιμενεργάτη που πρέπει να φροντίσει να πηγαίνεις και να άρχεσαι με ασφάλεια. Μόνο που δεν τους ακούμε, δεν τους ακούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρίνο μου, να είσαι καλά. Καλή. Να είσαι καλά. Ε, λοιπόν, στο νησοσμήκονος αυτή η πυρκαγιά αντιμετωπίζεται, είναι στα νυχτά Τη Σάμου, έχουν σπεύσει παραπλέον τα πλοία και σκάφη του λιμενικού. Κανένα λόγος για την ώρα και σε ευχηθούμε όλα να πάνε καλά ανησυχία, σε αντιμετωπίζεται, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ξανέχρε και που του να με φιάστατιούχη Έχουν και αυτά τους και τα, τα χρή, τους και σας okay, απ να που από εκπομπής, να με Και από το διαδίκτυο, που ο ένα μιλάει, μετά οι άλλοι του απαντάνε και λέει ο Περικλή για το Δημήτρη: Το μήνυμα του Δημήτρη τρανή υπόδειξη ότι οι έχουν επιτύχει σχεδόν απόλυτα το στόχο του, αδερφό εναντίον αδερφού, και από πάνω να τρώνε αστακό, κοιτάζοντα την αρένα. Η αρένα όμω τρέχει, α πούμε για παράδειγμα, αν ρωτιέμαι πόσοι από εσά θυμάστε, πόσοι από εμά θυμόμαστε, δεν βάζω εύκολα αυτό το πληθυντικό, γιατί εγώ το θυμάμαι και το ξέρω και το ζω κάθε μέρα ότι αυτή τη στιγμή η δάσκαλη. Τα σχολεία είναι επιστρατευμένοι. Διορθώνουν γραπτά επιστρατευμένοι. Είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο 13.000 και 14.000 απολύσεων από τα σχολεία, με συγχωνεύσει από τα σχολεία, με γονεί απελπισμένου που δεν θα βρίσκουν το σχολείο εκεί που το ξέρανε και θα πρέπει το παιδί του σε οποιαδήποτε ηλικία, κατά οποιασδήποτε συνθήκε, χωρί λεφτά ενδεχομένω και άνεργοι, ή να κόψουν το παιδί από το σχολείο, ή το παιδί να πηγαίνει με μέσα, αλλά και με εποπτεία πια και πώ και πού. Σε ποιο σε αυτό τον κόσμο σήμερα, στον 21ο αιώνα, για παράδειγμα στο τέρας της Αθήνας, για να μην πω και για άλλες μεγάλες πόλεις και για απομονωμένα χωριά και είναι επιστρατευμένοι. Πόσοι από εσάς πήρατε πρέφα ότι στην χθεσινή απεργία συμμετείχαν και κάμπος οι δάσκαλοι από τους επιστρατευμένους και υπήρξε από την κυβέρνηση πρόθεση να διωχθούν διότι όσοι επιστρατευμένοι απήργησαν. Δηλαδή... Δείτε μια ματιά, με μια ματιά γύρω να δούμε πράγματα. Επονύμως και υπεύθυνα, ο ομότιμος καθηγητής ΤΕΗ, πρόεδρος της Ένωση Εκπαιδευτικών ΤΕΗ, ο κ. Κωνσταντίνος Κουλούρης, γράφει «Φαίνεται ότι κορυφώνεται η υποκρισία, υποκρισία, τώρα αυτό το μήνυμα, και η σε όλα τα επίπεδα με πρωτοπόρο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δικαστικό κλητήρα επίδοσης απολύσεων και δανειστή». Η άθλια κατοχική φασιστική κυβέρνηση τη Τρόικα εσωτερικού και όλοι αυτοί που σπέρνουν μίσο θα θερήσουν έμαλλα στο τέλο οι τοσύλογοι Τσολάκογλου θα πληρώσουν για τα εγκλήματά του στην πατρίδα, στο λαό και στην κοινωνία. Το τελευταίο μήνυμα του ΕΕΡ, όταν έμπαιναν οι Γερμανοί, σε λίγο ο σταθμό δεν θα είναι ελληνικό, θα είναι γερμανικό και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνε, μην τον ακούτε. Μήνυμα στο Σαμαράκ και στη γιαγιά του που αυτοκτόνησε όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Δεν βρίθει ακριβιών σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα και τα πράγματα. Το μήνυμα είναι όμω ουσιαστική υπενθύμηση για αυτή τη δουλειά. Ο, να πω να ευχαριστώ και μια καλησπέρα στον Τάσο που στέλνει τι δικέ του και για μένα και για την Άντση και για όλα τα παιδιά εδώ. Η επόμενη κυβέρνηση τη κυβέρνηση, ποια θα είναι, κίνηση τη κυβέρνηση, μήπω μα κλείσουν και το νερό. Λοιπόν, ναι, θα μα κλείσουν το νερό. Ήδη πωλείται το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και μια σειρά από άλλα πράγματα. Όταν έχει δεχτεί μία σειρά, με ρωτάνε καμιά φορά και το λέω δημόσια και δεν τρέπομαι να το πω και τώρα και από πάσα στιγμή. Τι θα γίνει, Και απαντώ ότι επιτρέψουμε να συμβεί. Δεν είναι συμβάντα τυχαία αυτά. Δεν είναι πράγματα τα οποία πέσαν. Δεν είναι φυσικά φαινόμενα να αρχίσει να σταυροκοπιέσαι και να λε Παναγιά μου τι να κάνω γιατί έκανε σεισμό. Αλλά και όταν σεισμό κάνει, και όταν πέσει το κτίσμα, και όταν πλακώσει ανθρώπου. Πού βασίζεστε, Μωρέ. Πού βασίζεστε. Στο διπλανό που ξέρει έμενε εκεί και σκάβει με τα χέρια για να ζευγάλει. Ακόμα και όταν το κεφάλαιο, οι αρχέ, η εξουσία, οι μπουλντόζε δεν επαρκούν ή βάλουν χρονικό περιθώριο, ή πούνε: Εγώ θα ψάχνω μόνο για πέντε μέρε, ή για τρει ώρε, ή για δέκα μέρε, ή για τρία εικοσιτετράρα, υπάρχουν πάντα άνθρωποι από δίπλα που μπορεί να σκάψουν και δεκαπέντε μέρε και να βγει ζωντανό στη δέκατη έκτη και μετά στα μίντια να παίζει ω θαύμα και όλοι θα το πούνε θαύμα, αλλά ποτέ θαύμα των ανθρώπων. Θαύμα των ανθρώπων. Σε αυτό το σημείο και αφού έχετε και πολλέ ευχαριστίες για τη μουσική της Νάνσης ακούστε ένα τραγούδι το οποίο είναι μέσα στην καρδιά έτσι πολύ βαθιά πρώτη φορά ακούστηκε από την Ειρήνη Παπά και το Τρίο Μπελκάντο το 1959 στην ελληνική ταινία Ψιτ κορίτσια με πρωταγωνιστές την Ειρήνη Παπά και τον Μπάρκουλη ο συνδυασμός του τίτλου της ταινίας και του πρωταγωνιστή μας κληρονόμησαν και τη φράση που λέμε μέχρι σήμερα κορίτσια ο Μπάρκουλης Που κρατούσε και σοντανή τη φήμη του πρωταγωνιστή Η στίχη είναι του Γιώργου Γιανακόπουλου. Η μουσική του Τάκη Μωράκη Στο τραγούδι θα ακούσετε μια έξοχη κοιμό σχολιού Και η προτροπή είναι καταπληκτική στον τίτλο Υπομονή Με με κανένα πέρα. Κι αν ζητώ με στο πιο το ψεύτικο κέφι. Κι αν πιο πολύ, κάποια άλλη μοίρα μου γαντεύει. Υπομονή, υπομονή. Και φηγαίνει με μια βαριά φόνη. Απ' την καρδιά μου μέσα. Doi guru susa que te que και σκέση μαζί μου λίγο για λόγο ποιο να μην τα πιο, να μην μεθύσω αφού ποθώ να αγαπηθώ και να αγαπήσω κυπομονή κυπωμόνη και <Κι> με μια βαριά φωνή απ' την καρδιά μου μέσα do ich grusuza, Kiedda teregara keba Άρα με κανένα πέρα. Κι αν ζητώ με σκοπιοτό ψεύτικο κέφι. Κι αν πιο πολύ, κάποια άλλη μοίρα μου δεν έφυγε. Κυπομονή, κυπομονή. Και φεγένει με μια βαριά φόνη. καρδιά μου μέσα. Στο Να είμαστε λοιπόν εδώ, μέρε τέτοιε που κάποια από εμά που έχουμε περάσει από τη μέσα από την ΕΤ, Έχουμε και στη συστηματική φόρτιση. Θα είμαι πω ιστορίε, θα είχα να πω, πω εμπειρίε. Είναι εντελώ κατάλληλο. Το ξέρω προτρέπεται πολύ. Δεν μπορώ να τη δω την κατάσταση. Δεν μπορώ επειδή έχω συναισθηματική φόρτιση για όσα συμβαίνουν σε ένα βαρύτατα συμβολικό πολιτικό επίπεδο. Ξέρετε, όταν πέφτει το σήμα μια κρατική τηλεόραση, πέφτει και το σήμα τη χώρα στην πραγματικότητα. Και μετά αρχίζει και καταλαβαίνει ότι η χώρα είναι χωράφι. Και κάποιο τη διαφεδεύει σαν χωράφι. Αυτό το πρόβλημα έχω. Μπορεί να έχω πάρα πολλέ αναμνήσει, άλλε υπέροχε, άλλε δραματικέ από την ΕΡΤ, πράγματα της εμπειρίας μου που θα ήταν απρεπές, κυριολεκτικά απρεπές να ανοίξω το στόμα μου τώρα ε, να αρχίζω να τις λέω για να προσφέρονται για ερμηνεία να προσφερθούν για πολιτική εκμετάλλευση υπάρχουν αστεία πράγματα υπάρχουν όμως και μορφέ όπως το μιλείτε ελληνικά και υπάρχουν και στιγμές που έβλεπε, ας πως την μέρα των σεισμών να σπάει μέχρι και σκάλα, να οι πόρτες να πέφτει η οροφή από το στού Και να βλέπεις τους ανθρώπους να ξαναγυρνάνε μέσα σε ένα κτίριο που δεν ξέραν θα σταθεί όρθιο. Για να μην φύγει η εικόνα. Να υπάρχει μόνο μία κάμερα και να βγαίνει απάνω με θυμάμαι να έχω τσακίσει το στυλό μου και λέω κάτι που αφορά σε όλους και σε όλες και δεν χωράει εύκολα παρεμήνεια. Να έχω τσακίσει το στυλό μου από τον τρόμο. Η καρδιά μου να πηγαίνει με 180 σφιγμούς αλλά να έχω τη συνέστηση ότι δεν μπορώ να φύγω από τον αέρα Πεμένοντα να πάρει μπροστά η κάμερα από το κομμένο ηλεκτρικό από την γεννήτρια Τη βοηθητική να μην υπάρχει κανένα στο. Θυμάυ όταν ο είκοσι οφέξη πρέπει να ήταν έξω. Μου συναδελφέ μου μπορούν να το θυμηθούν. Να γίνανε πίσω, με θυμάμαι ένα πενθόνοταν χάτιο μασούρα. Δηλαδή υπάρχουν στιγμέ. Με θυμάμαι να βλέπουν να κόβε εκπομπή του Φρέδι Γερμανού η επιτυχία αφιέρωμα στον πανούλι. Και να γίνονται διαβουλέξει πάνω στην έρθεια και να γίνονται απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο το πείο δεν είναι εύκολο το οποίο αν γυρίσει κανένας πίσω και από τη γέννησή της μέχρι σήμερα αυτή η εθνική ραδιοτηλεοπτική περιπέτεια πολύ σε πολύ σπανίες στιγμές ήτανε τόντι εθνική υπήρξε πάντοτε ταξικά περιφρουρημένη αλλά το ίδιο πράγμα δεν συμβαίνει και σε άλλους χώρους μήπως πρέπει και είναι μια χρυσή ευκαιρία Εκτό από όλα τα υπόλοιπα, να ανοίξουμε ξανά τη συζήτηση δημόσιο αγαθό. Για να δούμε αν το δημόσιο αγαθό αντέχει στην αντίληψη του κέρδου και στη ρουλέτα. Γιατί έχω και ένα μήνυμα που λέει η κρατική τηλεόραση. Μα εδώ κόψατε τον εθνικό ύμνο. Ε, δεν μου λε και αν κάποιο λέει τον εθνικό ύμνο και δεν τον υλοποιεί ή τον ερμηνεύει όπω θέλει εκείνο. Για να γίνει εθνικό ο ύμνος πρέπει να είναι κοινό τόπο. Κοινό τόπο. Κοινό τόπο και ένα... Να μιλά για τα κόκκαλα, τα βγαλμένα των Ελλήνων, τα ιερά, και να τον έχει διαβάσει και μέχρι το τέλο τον Εθνικό Έμπνο. Να δει πως μιλάει και για το διχασμό, να δει πως μιλάει και για την ξενοδουλία. να δει πως μιλάει και για μια σειρά από άλλα πράγματα. Και όταν τα κάνει αυτά, Α, λοιπόν, έχω να σα χαρίσω. Αυτό η Νάνση το έβαλε σήμερα στην playlist λέγοντα το εξή. Είναι ακυκλοφόρητο τραγούδι. Λέγεται Το έγκλημά μου. Η είναι του Γιώργου Κριτικού. Στο τραγούδι είναι εξαιρετική λένε Αλκαίου Η μουσική είναι του Λαθρεπιβάτη Γιάννη Νικολάου Ο Γιάννης Νικολάου λοιπόν Μαζί με την αγάπη και την εκτίμηση Για μας τα κανελάκια Και για τους ακροατές μας Μας χαρίζει για πρώτη φορά Σε πρώτη μετάδοση Το τραγούδι του έγκλημά μου Νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ Σας θυμίζω ότι ο Γιάννης Νικολάου Με τον Παντελή Θαλασσινό Έχαν ξεκινήσει μαζί ως Α, παραμένουν και φίλοι. Για όλους μας, το έγκλημά μου, το αδίκημά μου ήταν η αγάπη που έκανα το λάθος να σκορπώ και τη μημά μου, η μοναξιά μου, το παρελθόν μου ένα μαχαίρι να κοπώ. Από την Άνση και από μένα και από τους λαθρεπιβάτες και επιβάτες αυτής της ζωής για σας. φορά που κλαίω είναι αυτό το δάκρυ το τελευταίο αύριο το πρωί καινούρια μου ζωή στι κούνιε να με πα μια παιδική χαρά για να ξεχαστώ να ξανααισθανθώ πω μέσα μου χτυπάει η καρδιά